Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Κιώλο! Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο ραδιό Αρτα. <Στυξελίκη> Στον τοίχο Καμιά περίπου Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι 2681 4060 <Στυξελίκη> 2681 4060, <Στυξελίκη> 2681 4060. 2681 4060 θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση Να μας πείτε τα δικά σας νέα Καλημέρα στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι εκτός εμβελίας ράδιο Αετός Κοζάνη Γεια σου Κώστα Γκιόνη με την παρέα σου το Λεμαΐδα Σέρβια και όλη η παρέα εκεί πέρα Καλημέρα στην Κύπρο μέσω του ArtFM του Νίκου του Αμάραντου Καλημέρα στην Πενοπόνησο στον Εμέα Πρες Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου yeah, gotta... Στην Κυψέλη στο. Τα καμμένα βούρλα. Παντού, παντού. Yeah. Καλή σας μέρα. You're high, you're never... Να κάνουμε. Εκπομπή, πριν κάνουμε εκπομπή να ακούσετε κι εσείς να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο Στη... Μάλλον όχι στο δελτίο Στο αν μας επιτρέπει σήμερα η Τρόικα να ανασάνουμε Αν έχουν αφήσει χώρο οι γερμανοτσολιάδες Για καμιά ανάσα οι γερμανοτσολιάδες της τροίκα δηλαδή διότι όπως γνωρίζετε εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν κουνιέται φίλος σε αυτή τη χώρα Εάν δεν διατάξει η Τρόικα και αν δεν εκτελέσουν οι γερμανοτσολιάδες Κυβερνητικοί όπως αλλιώς ξέρω εγώ πώς τους λες εσύ του κόμματός σου Τα παιδιά του λαού που ψηφίζεις ξέρω κάπως τους λες Έχουν, ε, Ο καθένας του έχει δώσει ένα όνομα Εμείς από εδώ λέμε γερμανοτσολιάδες κουκουλοφόρου για να συνεννοούμαστε. Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, οι γερμανοτσολιάδες κοκουλοφόροι της κυβέρνησης ε, φαίνεται, όχι φαίνεται, ε, έχουν οδηγηθεί σε πλήρη συμβιβασμό όπως πάντα δηλαδή μην κοιτάς τα άλλα, κάνουμε διαπραγματεύσεις και τέτοια είναι για να έχουν δουλειά και τα δελτία τους. Πώς θα τους ανεβάζουν τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις στα δελτία. Σε αυτό η πρόταση του επιδείγματο θα το κόψει κόστα. Θα στοκόψει και αυτό που λε. Μην νομίζει θα έχει χρήση φελού. Ακού τι σου λέω, πόσε φορέ χρησιμοποιεί το φελό τη μέρα, τόσα θα πληρώνει. Λοιπόν οπότε για μία ακόμη φορά για γερμανσου. Ε, οδεύουν σε πλήρη συμβιβασμό στις απαιτήσει των αφεντικών τους των υπαλλήλων των αφεντικών τους δηλαδή που είναι η Τρόικα σημείωνε τα λέγαμε ακόμη δεν έχουν έρθει τα χειρότερα, τα χειρότερα. Μελάμε, έχουμε να δούμε πολλά ασφαλιστικό, μειώσει συντάξεων ομαδικές απολύψεις, ομαδικές απολύψεις απαγόρευση απεργιών οχ δεν θα βγουν οι συνδυγκάλες μπροστά κατάργηση του χαμηλού ΦΠΑ που ισχύει του χαμηλού ΦΠ ναι. Μερικές από τις απαιτήσει είναι αυτές οι οποίες οσονού ο θα μπουν μπροστά διότι οι αντάρτες της κυβέρνησης, αυτοί οι πατριώτες που έχουν οδηγήσει στην πλήρη ευτυχία ε, δίρουν την παράστασή τους για, με διαπραγματεύσεις και τέτοια κυρία μου και κυρία μου και να σε ενημερώσουμε επειδή χάρηκε πάρα πολύ με αυτά που σου είπε ο ο φίλος ο Σαμαράς να πω με ο ότι το μνημόνιο, η έξοδος από το μνημόνιο μετατίθεται πάει για το τέλος του χρόνου και βλέπουμε ο Χαρδουβέλερ είπε για σχέση ο άλλος είπε το τραβήξουμε κανένα χρόνο και το ερώτημα είναι το εξής Άιντε και βγήκες από το μνημόνιο Βγήκες, α, λέμε τώρα Τι θα γίνει δηλαδή Τι θα γίνει, θα ανοίξει καμιά βιοτεχνία Θα υπάρχει κανένα μερογκάματο Θα, κανένα... θα γίνει τίποτε. Τι θα γίνει, άντε, βγαίνουν αύριο το πρωί Μαζεύουν και την πάντα εκεί του, ε, Των ενόπλων δυνάμεων Και βαράν τα εμβατήρια Βγήκαμε από το μνημόνιο, βγήκαμε από το μνημόνιο Και τι θα γίνει δηλαδή Τι, τι ακριβώς θα γίνει Ό,τι έγινε με τις επενδύσεις του αμαρά θα μου πει Με τα σαξεκ, σαν σεξ story και όλα αυτά <Τι> Πάντως Όσοι έχετε κάνει όνειρα Για να βγάλετε σύνταξη του 2015 Αποχαιρετίστε Τη <Τι> σύνταξη που ον για να ξεκουραστείτε Λέμε τώρα ρε παιδί μου Διότι η Τρόικα ζητά Μείωση δαπανών κατά ένα δις Οπότε αυτά θα βγούνε λέει από τις συντάξεις never, never από τις συνταξιοδοτικές Δαπάνες Ζητά ένα δις μείωση από τις συνταξιοδοτικές Δαπάνες Οπότε Ο, ο Κουτρουμάνης θα Κουτρουμάνης θα κάνει, θα κάνει επανάσταση τώρα το ύψο τη μείωση θα εξαρτηθεί από το ύψο που θα συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνηση και Τρόικα. Κατάλαβες, διότι έχει ε, γατούλι μου, γατόπαρδέ μου, δημοσιονομικό κενό. Το οποίο η, έτσι τη ήρθε τη τώρα να το υπολογίζει γύρω στα 500 εκατομμύρια. Ε, όχι, συγγνώμη, η, η Τρόικα το υπολογίζει 2 δι. Η κυβέρνηση το υπολογίζει 500 εκατομμύρια. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, μεγάλε, ποιο θα υπερισχύσει στο τέλο. Φυσικά τα υπάλληλοι των αφεντικών και ποιος θα ε, θα, την πληρώ, θα πληρώσει το μάρμαρο αντί να χρησιμοποιήσουμε το τετριμένο τα συνήθεια υποζύγια. Έλα μη μου λες τέτοια. Μη μου λες τέτοια γιατί τρελαίνομαι. Οπότε α, αν έκανες κανένα ονειράκι για σύνταξη λέμε τώρα μέχρι να έρθεις στα χέρια σου και είχες και κανένα νούμερο στο μυαλό σου ξεχάσέ το. Ευχαριστώ. Και μετά καραμελώνονται. Α, είδε. Ε, βέβαια. Μ' αρέσει τώρα. Μιλά να πούμε. Έλα. ...για, για, για... Να σε καλά, Ελληνάρα μου. Ομογενοποιούνται τα υλικά μου, λέει ο φίλο. Για τα μομουέδια. Ξέρει, εκείνο είναι το ερώτημα, είναι ένα ρε Πόσο θα το ρίχνουμε αυτό το πράγμα στα μομουέδια, δηλαδή. Πόσο θα, θα βρίσκουμε άλωθοι Τα μουμοέδια κάνουν τη δουλειά τους Αυτός που πεινάει δεν ξέρει να κάνει τη δική του Αυτός που δυστυχάει Να στο πω έτσι αρχιελληνικά Να με καταλάβουν και οι απόγονες Δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά του ε, δει, Εντάξει Ο μουμοέδιας, ο ματατζής ο Έτσι κάνουν τη δουλειά τους Οι άλλοι τι κάνουν Δεν έχουν δουλειά να κάνουν Μέχρι και ο διάλλος δεν είχε δουλειά να κάνει Και έκανε την γνωστή εργασία Κατάλαβες με, πόσο αγαλωθεί ακόμη, παρακαλώ. Έλα, παλεκάρι μου, καλημέρα. Να σου βάλω ρε και iron, ρε και iron και pap iron και αυτό. Έλα, καληπέρα, καληπέρα. Με ναι, ρε παιδί μου να πούμε, γιατί δηλαδή. δηλαδή. Είδες, να, έχουμε και κάποιους τηλεακροάτες Τους αρέσουν τα τραγούδια Βέβαια επιθετικά δηλαδή, τι να βάλουμε Αμυντικά Μα... όσο στην άμυνα ρεγα Ωχ, τι είπα Λοιπόν που λες, τι σου λέγανε Ναι, πόσο θα ρίχνουμε φταίντα μου μου Εντάξει φτη. Και εμείς οι γατόπαρδοι πήραμε μυρουδιά Ότι φταίντα μου μου Και οι πληρωμένοι Δερμπεντέριδες και ο ένας κι άλλος Εκεί τι έγινε δηλαδή Α, το πήραμε μυρουδιά Ψήνει ο γείτονα να πούμε Παϊδάκια χορταίνουμε με την να εμείς Παιδε τι έγινε εδώ Παρακαλώ Να σου βάλω ρε Να σου βάλω ρε Να σου βάλω ρε yeah. Son of the bitch, ρε. να σου βάλω ρε yeah. Yeah. Να σου βάλω, ρε, και son of the beach Και να βάλω, να σου βάλω. Yeah. Λοιπόν, τι έγινε, μεγάλε. Μήπως είχαν μια απάντηση, τίποτα να, να μάθουμε κι εμεί, τίποτα. Mm. Άιτε και τα πήραμε χαμπάρι. Mm. Τα πήραμε όλα αυτά χαμπάρι. Mm. Τι έγινε, περιμένουμε να βγάλει το φίδι από την τρύπα ο, ο άλλο. Μια ζωή τα ίδια, έτσι. Α, mm. ah, βέβαια. Mm. Λοιπόν, μεγάλε. Ο Χαρδουβέλερ Έλα, να σου πω ωραία τώρα. Mm. Μα το έφερε γλυκά-γλυκά. Δεν μα τον έχασε τον το, το πακλαβά το στόμα για να μην πνιγούμε κατευθείαν αυτό λέω δεν μας τον έχω σε μην πάει το μυαλό σου αλλού λοιπόν μας το έφερε γλυκά γλυκά μας πήρε με, με τα προκαταρκτικά έρχονται λέει ο Χαρδουβέλερ γλυκά γλυκά καινούργιες φορολογικές επιβαρύνσεις Σωπα. έλα και δεν μου λες τέτοια όχι κάθετες επιβαρύνσεις είπε ο Έλληνα Χαρδουβέλερ στη φορολογία και όχι για του ειλικρινεί φορολογούμενου πολίτε. Εσύ, μεγάλη είσαι ειλικρινή φορολογούμενο πολίτης. Από ό,τι είδε, χρόνια τώρα τιμωρήσε εσύ. Αλλά και τα τελευταία που γίνανε με τι 100 δόσεις, εσύ τιμωρήθηκε για μια ακόμη φορά. Αλλά αφού σου λέει ο Χαρδουβέλερ, δεν θα υπάρξουν οριζόντιου χαρακτήρα φορολογικέ επιβαρύνσεις, κοιμήσου σου ήσυχο. Κατάλαβε Μπερμπαμίτσο τώρα. <Τι> ή εσύ που σε σύνταξη το 215. Δεν θα υπάρξουν. Ε, ε, Πώ ε, πώς τους είπαμε, ε, οριζοντίου χαρακτήρα. Θα υπάρξουν καθέτου χαρακτήρα. Να καλώ. είμαστε. Πού την είδες, Έλα. Ε, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. βέβαια. βέβαια. βέβαια. βέβαια. Ναι, το λέω τηλεακροατής, μέχρι σήμερα ήμουν κλέφτη. Σα Από σήμερα είμαι και ψεύτης Κάτσε περίμενα ακόμη, δεν τελείωσαν αυτά που θα έχει να σου φορτώσει. <ΣΣΣ> θα έχει να σου φορτώσει ο Χαρδουβέλερ, μεγάλη με την παρέα του. Ο Χαρδουβέλερ με την παρέα του. Θέλουνε λεφτά μεγάλε. Τον Χαρδουβέλερ τον έχουν βάλει να πούμε να, να, να κάνει όλα αυτά και να λέει. Και φταίνε πάλι τα μουμού. Έδια ο Χαρδουβέλερ. Εμεί που το καταλάβαμε τώρα, ποιο φταίει, λέμε ρε, μου, <ΣΣΣ> Κάνουμε τι. Τί... Όχι. <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> τι να κάνουμε. Οπότε, μεγάλε, δεν θα σου βάλουμε, όπω είπαμε, οριζόντιες. Θα σου δισβάλουμε βάλουμε κάθετες. Κατάλαβα, θα τις βάλουμε κάθετες. Γι' αυτό, λοιπόν, είπαμε είπαμε ότι ένα κράτος το οποίο πάντα αντιμετώπιζε ως εχθρούς τους πολίτες του, τους φορολογούμενους και ψεύτες και αλίτες, έτσι το αντιμετώπιζε μια ζωή, δημιουργώντας μια στρατιά γενίτσαρων πετώντας τους ένα κοκαλάκι εκεί το οποίο κοκαλάκι μετά έγινε όνειρο για ξουχικά για Φεράρι, για ταξίδια και γίναν τα γνωστά αυτό το ίδιο κράτος λοιπόν έρχεται σήμερα που είναι και υποκατοχή με αυτού τους νέους τύπους και κάνει ό,τι γουστάρει κάνει ό,τι γουστάρει βέβαια να σου θυμίσω μεγάλε ότι αυτό το πτωχευμένο κράτο. Αυτό το κράτο, το οποίο δεν έχει μία λέμε τώρα να πούμε και στενάζει με δημοσιονομικά κενά, το ίδιο κράτο πληρώνει του χαρδουβέλερ. Οι χαρδουβέλερ, λοιπόν, τσιπροσαμαρόβενιζελο, τέτοιοι, τα παίρνουν χοντρά από αυτό το φτωχευμένο κράτο. Και θέλουν από σένα φόρος που δεν έχει πυροκάμματο. Για σένα μιλάμε τώρα που δεν έχει πυροκάμματο. Για σένα που κάθεσε. αγωνίζεσαι να κρατήσει ακόμη ανοιχτό το μαγαζί και βλέπει τον πελάτη με το κιάλι. Για σένα μιλάμε που αύριο δεν έχεις να τη ΔΕΗ Για σένα μιλάμε που μετράς 1.70 να πάρεις να πούμε αν φτάσει το γάλα για αύριο το πρωί Δεν είναι λαϊκισμός αυτό Από σένα λοιπόν θέλουν λεφτά και αυτοί τα παίρνουν χοντρά Για να, για να τρώνουν τον παντεσπάνι του από ένα φτωχευμένο κράτος Είναι λίγο το σχήμα οξύμορο Δεν είναι απλώς μωρό το σχήμα, είναι οξύμορο Λοιπόν, μεγάλη κατάλαβες. Και απ' την άλλη έχεις τον καλοταϊσμένο Αλέξη, αρχηγό κόμματο τώρα. Εντάξει. Ο Αλέξης. Ο Αλέξης αυτή τη στιγμή. Ποιος τον πληρώνει. Καμιά εταιρεία. Απ' τα κέρδη της. Πες μου. Τους Αλέξητες ποιος τους πληρώνει. Όλον αυτό το συρφετό ποιος τον πληρώνει. Από πού παίρνουν τα εκατομμύρια που παίρνουν το παντεσπάνι τους. Οπότε να σας ενημερώσουμε. Ότι τον Αλέξη δεν τον ενδιαφέρει, τον Αλέξη γενικά, δεν τον ενδιαφέρει η ιδεολογική καθαρότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στι νομομαρχιακέ επιτροπέ του κόμματο και έθεσε ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μεσαίου κομματικού στελέχου. Όπα βάραμε κι άλλο στη γλουτιαία περιοχή, Αλέξη μου, μου αρέσει. Λοιπόν, θέλει το 45% των ψηφοφόρων ο Αλέξη και όχι να μείνει εγκλωβισμένο στο 4% του παλαιού καλού βολεμένου ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες που ήταν μια ζωή αντιπολίτευση, ε, αντιπολίτευση Λέμε τώρα ο, ο καθαρός ΣΥΡΙΖΑ Είναι 1,5-3% Αυτή που ήταν εκεί μια ζωή Το γνωστό Δεκανίκη Τώρα λοιπόν στη σοσιαλδημοκρατία Του Αλέξη χωράνε όλοι Οκ από το ΝΑΤΟ Ε όχι και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο Αν, δε, αν σου θυμίζει τίποτα αν σου θυμίζει τίποτα λέμε τέλο πάντων και ο Αλέξης Μαζί με την παρέα του στα γλέπια στους γλυκούς φορούς Και στις ιδεολογικές παπαριέ που ακούμε καθημερινά Και στα πληρωμένα που το έχει καταλάβει μου, μου έδια. Από ποιον πληρώνεται. Σε ξαναρωτάω, από, κα, από καμία εταιρεία η οποία έχει κέρδη Από ένα πτωχευμένο κράτος Από μια πτωχευμένη χώρα Τρώνε, πίνουν και γλεντάνε Και ακούμε και βλέπουμε καθημερινά τις παπαριέ τους και επαναλαμβάνω και γίνουμε κουραστικός. Τα λεφτά τα θέλει από σένα μικροεπαγγελματία μου, από σένα άνεργη οικοδόμε μου, από μένα και ορίστε παραγάλω. Ναι, ρε, τα κουπόνια τι? Α, τα κουπόνια αυτά ρε εσύ. Άρα καλά, εσέ πίτι, για πίτι δω. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις γιατί είναι Έλα, θα σου εξηγήσω. Καλά τη μου έχει βαρέσει μπιέλα Με συγχωρείς πολύ έχει βαρέσει μπιέλα Τα κουπόνια Αυτά που λέγαμε προχτές Που έβγαλε το κόμμα Είναι για το κόμμα Το κόμμα δεν πληρώνει τους πολιτικούς του Δεν ξέρω αν με συλλίβεις Μπεις σε μπίτια μπίτ Δηλαδή βάρε Σε πάει για Καλά πλάκα μου κάνεις Μη μου λες τέτοια Και δεν πήγε να πούμε ο Αλέξης Στον εορτασμό Στο Κυρία μου και κυρία μου, είναι φοβερό. Ναι. Στον μου, λοιπόν, στον γουργοπόταμο όπου παρέστη, παρακαλώ. Λοιπόν, που λες, μεγάλε τι σου λέγανε. Σου λέγανε και τι σου λέγα και... σου ματά, λέγα. Λοιπόν α στο γοργοπόταμο έγινε εκδήλωση όπου ευρέθη το πατριωτικό πασόκ με τη Δημάρ Ναι σου λέω. Ναι. Λοιπόν ήταν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ποιος ήταν. Α, ήταν και ανεξάρτητοι Έλληνες. Πήγαν στο γοργοπόταμο όλοι μαζί. Στο γοργοπόταμο στην Αλαμπάμα. Ο γοργοπόταμος και η Αλαμπάμα. Στέλνουν περήφανο χαιρετισμό στην Αλάμπα κάτω Λοιπόν που λες, γάλε, <καιχε> παπαργιές, μπορείς να Μπορείστε παρακαλώ Αι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι όπως το λες. Πάνε τώρα, δεν πουλάει ρε παιδί μου αυτό τώρα. Δεν πουλάει. Είδε, δεν ξέρω εσείς που βλέπετε τηλεόραση σα έδειξε. Δεν σα έδειχνε φαντάζομαι από τον κοργοπότα μου. Οπότε, άμα δεν έχει τηλεόραση, τι να πάει να κάνει ο βουλευτή εκεί. Έστειλαν του δευτεροτρινοκλασσάτου. Και αυτοί τα εισμένοι από το φτωχημένο κράτο. Οπότε, λοιπόν, τι να στείλει τώρα ο Πασόκη Ρημάδωρα. Στείλει τον πρωτοκλασσάτο εκεί, σε παρακαλώ πολύ αλλά ο Αλέξης σιγά τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε. Έχουμε να πηγαίνουμε Φλωρεντία τώρα. Άσε, κάμια γέφυρα στη Φλωρεντία. Έχει γέφυρε στη Φλωρεντία. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, ε, από σήμερα. Ναι, ορίστε, παρακαλώ. Ορίστε. Ρε, δεν, α, δεν είχαν φάει τα άλογα να τα σύρουν τα κάρα, ε. σωστά, σωστά, σωστά, σωστά, Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά, έλα, γεια, έλα, γεια, έλα. Φρέσει, το φτιάξανε το δρόμο, ρε, δεν είναι χωματόδρομος Περνάει η Mercedes τώρα για, ε, για τον γοργοπόταμο. Μη στεναχωριέσαι, όλα τα είχαν τακτοποιήσει. Πώ θα τα, τα φτάνανε, θυμάσαι που πηγαίνανε και με ελικόπτερα, έλα, Ωρεινός Αύγουστο ε, τα ξέχασε μεγάλε αυτά ε. Ε, ε, Τι να πρωτοθυμπηθείς ρε μεγάλε κάψαμε φλάτζα. Πάντω Πάντως προσωπικά δεν ανησυχώ Διότι μ, από σήμερα, Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη οι, Τα μεγάλα κεφάλια του ΣΥΡΙΖΑ Θα βρίσκονται στο Λονδίνο να συζητήσουν με την Goldman Sachs Την JP Morgan, τη Merrill Lynch Και φυσικά όλους αυτούς τους... Ε, ε, ε, μεγάλους οικονομικούς ε, οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για το καλό των χωρών και των ανθρώπων οπότε πως να ανησυχώ ε, πως να ανησυχώ όταν Δραγασάκης, Μίλιος και όλα αυτά τα παιδιά να πούμε ε, Μιλιος πως τον λένε, στο City να το λέμε έτσι για να καταλαβαίνόμαστε θα συναντηθούν συνεδεθ, όπως είπαμε με Goldman Sachs, JP Morgan Merrill Lynch και όλους αυτούς τους, α, τους καλούς Ανθρώπους, ε, τους εκπροσώπους μάλλον αυτών των καλών εταιριών που, για το μόνο που πασχίζουν είναι το καλό γενικά της ανθρωπότητας κυρία μου και κυριέ μου για να καταλάβουμε εμείς δηλαδή οι οποίοι είμαστε εχθροί της δημοκρατίας όχι οι δημοκράτες Σαμαροβενιζέλο Τσιπρέη και τέτοια λοιπόν στο συνέδριο που είχε γίνει του Ιστιντούτ, το, το Ιστιντούτου του Πρόσεξε σε παρακαλώ πολύ. Μπορείστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα μεγάλη. Προχθές, πότε αντιπροχθές, έγινε σύναξη συνέδριο του Ινστιτούτου Λεβί, όπου μίλησε ο, στρα... ο Δραγασάκης. Θα σου πω τι είπε... Και σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου πει ποιον εκπροσωπούσε με αυτά που είπε. Άκου λοιπόν τι είπε. Η στρατηγική για να βγούμε από την κρίση δεν πρέπει να είναι η εθνική αναδίπλωση και η εσωστρέφεια, αλλά η επαφή σε διεθνές επίπεδο με του λαού που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Χρειάζονται, προσέξτε, ευρωπαϊκέ πολιτικέ για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκέ χώρε. Και το ερώτημα, δραγασάκι μου, είναι το εξή. Εσύ τι είναι είσαι Της Ευρώπης ή της Ελλάδας Τι ταυτότητα κουβαλάς δηλαδή και, ε, τι, τι ακριβώς δηλαδή μας είπες Στο, στο συνέδριο του ινστιτούτου Λεβί; τι Για ποιον παλεύεις αυτή τη στιγμή Λέμε τώρα ρε παιδί μου Αν παλεύεις για κάτι Γιατί Αυτά μας είπε λοιπόν Ο αριστερός δρα, Δραγασάκη Χρόνια αριστερός τώρα σου λέω. Πολλά Παρακαλώ À, α, α με, Εντάξει, Τώρα κατά, τώρα κατά, τώρα. Ναι, όλα φτάνεις όλα αυτά που είπες συγκέντρωσε έχουν το Μέρι Λίντς, το Μέρι Poppins, το Μέρι Χρονοπούλου, όλα αυτά συγκέντρωσε είναι ίδια, είναι στο ίδιο κόμμα. Μεγάλη τη Huffington Post την είχαμε παρουσιάσει και το τι ιστορία είχε στήσει με τον Γιουργάκη τον Παπαντρέο παλιότερα και όλα αυτά είναι μία φοβε... μεγάλη, πολύ μαύρη ιστορία. Ήρθε και στην Ελλάδα μεγάλη, έγινε ελληνική η Huffington Post. Είναι μία All in American years Οπότε στα εγγένεια δεν θα μπορούσαν να λείψουν όλα τα καλά παιδιά. Φυσικά έγιναν ε... Στο Μουσείο της Ακρόπολης Στο Ιστιατόριο ξέρω που γίνεται εκεί Σαμαράς, Σκουρλέτης Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ Η κυρία Λάτση, Ο Αρβανίτης, Διευθυντής του Σταθμού Κόκκινου Που δεν έχει πληρώσει τους τεχνικούς Του ΣΥΡΙΖΑ Πασοξίδες, κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου επιχειρηματίε, Πινδιτές Λοιπόν, μεγάλε Όπως καταλαβαίνει. <laughs> δεν έχουν να κρύψουν τίποτα, πια. Ήρθαν, είναι εδώ Σου δείχνουν και τους υποτακτικούς τους Που τρέχουν στα εγγένεια και να γλύψουν και όλα αυτά Και εσύ που τα καταλαβαίνεις όλα Μετράς το φραγκοδίφραγκο Αν θα έχεις να πληρώσεις τους φόρους Και επαναλαμβάνω όλοι αυτοί που σου ανέφερα πριν Πληρώνονται από μια φτωχευμένη χώρα Θε να τους επαναλάβω πάλι Αυτοί εκεί που τα πίνανε Μαζί με την κυρία Χάφικτον Παρακαλώ Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, Όπω το, το παρατήρησε μέσα σε ένα εικοστατεράωρο, μεγάλε ο επαναστατικό ΣΥ, ΣΥ, ΣΥΡΙΖΑ είναι από Μέρι Λίντ ε, στο Λονδίνο και όλα αυτά μέχρι Χάφικ το Πώ στην Αθήνα. Λοιπόν, με το λαό ποιο να είναι. Α ξέχασα θα κάνουν, πανεργα, θα κάνουν Πανελλαδική απεργία μεθαύριο Όπου μπροστά μπροστά φωτογραφίες Και κάμερες θα, θα κατέβουν και δύο τρεις Βουλευτές και εκεί Λογικά δηλαδή Απορώ όμως πως αντέχουν Μετά το, το πάρτι εκεί των εγγενείων Με τη Χάφινγκτον Να είσαι στο δρόμο Πόπο που βρωμάει και ποδαρίλα Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ Μεγάλη Πίστεψέ <Τι> με σου λέω, Εδώ θα είμαστε Δεν... Έχεις δει τίποτε Επαναλαμβάνω Δεν έχεις δει τίποτε ακόμη Και θα γίνω κουραστικός Όλοι αυτοί λοιπόν Που φόρεσαν τα καλά τους Και πήγαν στα Λονδίνα Και στα... στις Huffington Post Πληρώνονται πτω... πτωχευμένο κράτο, Όχι απλώς πληρώνονται Ακριβοπληρώνονται Μα σαν τον άμπακο Το παντεσπάνι τους, τους το δίνει ένα πτωχευμένο κράτος Εσύ. Τι έγινε ρε Δίνεις εθνικό απελευθερωτικό αγώνα Πού μου ρε Πού μου ρε Πού τον δίνεις Εκτός του καραμανλικού μελά Οι που βουλευτές των ΑΝΕΛ Δεν θα ψηφίσουν για πρόεδρο δημοκρατίας Πω πω ρε Πάνο πρόσεξε Δεν θα ψηφίσει ούτε ένας βουλευτής Τον ΑΝΕΛ για πρόεδρο δημοκρατίας Εκτός του μελά του επιτρέπει είπαμε ο Μελάς είναι καραμαντικό. πως λέμε ρε παιδί μου σύ, είσαι βλάχος, αγακατσάνος ξέρω κάτι είσαι τέλο πάντων ο Μελάς είναι καραμαντικός ε, τι να κάνουμε τώρα ωρε τι πάθα μαν. αυτό μας έλειπε τώρα να διασπαστεί το πατριωτικό Πασόκ αυτό όσο υπάρχει τέλος πάντων Παπανδρέο Μπενιζέλος χαμός έστειλε επιστροβήλοι και ζήτησε αλλαγή, αλλαγή ηγεσία. Οχ! Και δεν θέλει λέει, να πάει στη Διπαπάρ Που λέγαμε προχθές Στις επόμενες εκλογές Για τη Διπαπάρ που φτιάχνουν με το Σιμίτι Και τα λοιπά Οπο, ο, και, και επαναλαμβάνω Αυτή yeah, Ορίστε Έλα You play the Δεν είναι βεβαίως Δεν είδες Μα αν δεν υπήρχαν θα υπήρχαν αυτές οι κυβερνήσεις Μα τι μου λέτε Καλά του πες Καλά του Έλα για για για ναι ρε φίλε, τώρα, ξέρεις γιατί είναι ντορικός αυτός τώρα και στο χωριό να βούμε να... Δηλαδή μεγάλε και με τσεκούρι να ανοίξει τον εγκέφαλο Δεν πρόκειται να βρεις τίποτα μέσα Το άκουμε που σου λέω τώρα ναι, αν, Εξάλλου αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί στα χωριά με τους κομματάρχες κλπ Δεν θα υπήρχε αυτή η κατάσταση σήμερα ναι, Αυτοί βέβαια όλοι έχουν καταλάβει ότι φταίνουν τα μιμιέ Όπως λέγαμε πριν Επίσης γνωρίζουν ότι το... Το παντεσφάνι αυτών όλων να κυκλοφορούν σε εγγένεια και από εδώ και από εκεί το πληρώνει μια πτωχευμένη χώρα. Πάλι τα ίδια εκεί. Εμεί αυτό. Άσχετα τώρα αν, είσαι, αν δεν έχεις να έχει να βάλει πετρέλαιο στο τραχτέρ. Έλα μωρέ τώρα να πούμε. Θα βγάλει κάτι, θα γίνει. Καταλαβαίνεις τον. Είπαμε. Μεγάλε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πέρα από τι γελιότητε του Παπαντρέα και του Βενιζέλου πάλι κουραστικό θα γίνω. Οι οποίοι. Πληρώνονται αδρά από το πτωχευμένο κράτος Λοιπόν, στις σκουριές Πάνω Γίνεται Τεστρελής Σκηνές πραγματικού πολέμου Δύο δημιουργίες Όχι, συγγνώμη Πόσες μάτ, δεν ξέρω Εναντίον 1500 διαδηλωτών Που διαδήλωναν υπέρ του, του, του τόπου τους Και εναντίον της Ελτοράντο Σκηνές, μιλάμε, πολεμικές με χημικά, πετροπόλεμος λοιπόν ξύλο επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας λοιπόν ενάντια στα μεταλλεία χρυσού όπου συνεχίζουν το αγαστό του έργο οι φροροί τη δημοκρατίας τους στέλνουν απάνω και τους πλακώνουν στο ξύλο λοιπόν κατάλαβες πήγαν πάνε να προφυλάξουν το φυσικό περιβάλλον του χωριού τους, της πατρίδας τους τι έγκλημα έκαναν δηλαδή Πολύ σωστά λέει εδώ ένας Οι σκουριώτες που φάγανε το ξύλο θα πληρώσουν και τα αναδρομικά των αστυνομικών Ας βάλει η ελτορά το Ας τα πληρώσει η Ελντοράντο <Και> Καταλάβες, πολύ σωστά Τον ξύλο πληρώνουν και αναδρομικά Μιλάμε γενικώ χαμός σου λέω τώρα. Έτσι Οι άνθρωποι ζουν εκεί Έχουν δικαιώματα Όχι Ποιος τα έχει τα δικαιώματα Ο πληρωμένος, καλοπληρωμένος Αυτή τη στιγμή που ε, Γερμανοτσολιάς πολιτικός στην Ελλάδα Που πούλησε το, στην Ελντοράντο το κόλπο <Και> Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Έλα, γεια, γεια Ναι, τώρα, τώρα, έλα, γεια Ναι, ναι, θα σου βάλω, γεια Έλα, γεια Ε, Λοιπόν, μου λε, να σου πω κάτι Που λες τι, πως μου πες ο Χρυσός Ο Ο Χρυσός μεγάλε μας φέρνει πιο κοντά Ο Χρυσός ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά Κατάλαβες μεγάλε Τους φέρνει πιο κοντά δηλαδή, δεν έχεις δικαίωμα Δεν έχεις δικαίωμα μιλάμε Δεν έχεις δικαίωμα Πώς να στο πω τώρα Λοιπόν επειδή με τσάτισες τώρα εσύ να πούμε με την Αλαμπάμα Δεν θα σου βάλω το σουιτχόμα μαλαμπάνα. Θα σου βάλω το Sweet Home Chicago Διότι ε, εσύ τώρα το πήρες Στο μου και στην Αλαμπάμα Όχι θα σου βάλω το Sweet Home Chicago Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι μ' σκάει <laughs> Λοιπόν <laughs> Τι σου έλεγα τώρα Ναι που ξύλο της Μαϊμούς και πληρώνουν και τα αναδρομικά Κυρία μου και κυριέ μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο yes, Άκου τώρα μεγάλε Χωρίς Τίποτα, δε. Ναι, τίποτα, Τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Δεν ακούγονται τα χημικά στη χάφη του τον πώ στα εγκαίνει μεγάλη. Τι, <σίλια> βέβαια εκοφαντική σιωπή ε, του ΣΥΡΙΖΑ, τι ήθελε να κάνει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. <σίλια> ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλα είναι ένα βήμα πρωτόκολλο, και ένα βήμα. Έχει μπει από την πύλη μέσα, δαφνοστεφανομένο ο Αλέξη, και περπατάει να κάτσει στο θρόνο. Το θέμα σου λέω περίμενε Εντάξει εμείς επαναλαμβάνουμε Βιαζόμαστε για αυτή τη μέρα έτσι <Βι> Τι έγινε μεγάλε Έγινε τυχαία Πρόσεξε σε παρακαλώ Όλα τυχαία γίνονται στην Ελλάδα Το συνέδριο της Global Aqua Πρόσεξε Παρακαλώ Ά! <Γυκά> <Τι Τι> <Τι> <Τι> Πάρε και το τραγουδάκι τώρα. Έλα, για! Yeah. Το sweet home Chicago. Oh, yeah. <laughs> το συνέδριο της Κλομπάκουα. Κλομπάκουα. Κλομπάκουα, άκουα. Άκουες, αλλά δεν κατέληξε. Κιαρατά. Λοιπόν, Chicago. τυχαία λοιπόν. Η Κλομπάκουα είναι oh, yeah. διεθνέ κοράκι στο νερό τώρα. Oh, yeah. Δεν είναι κανένα τυχαίο ψιλομουτούκο oh, yeah. τσιτσυρίτρια του Βλαόρθια. Έγινε τυχαία λοιπόν που λέει στην Αθήνα το συνέδριο. Διεθνεί οικονομολόγοι, να! Πάντα διεθνεί οικονομολόγοι, πρότειναν το νερό στην Ελλάδα να υπαχθεί άμεσα σε τιμολόγηση που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αμπόσρε, κοτούτσικο. Θα σε σώσει ο Ντορικό, μου λέγει ο άλλο στο χωριό. Έχει Ντορικό στο χωριό. Οι Έλληνε γεωργοί, είπαν οι οικονομολόγοι, αγοράζουν πολύ φθηνά το νερό. Ενώ οι κάτοικοι της Αθήνας το πληρώνουν ακριβότερο. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Κατάλαβες πώ του πάνε τη δουλειά, Ε. Μάλιστα. βελερικά. Επίσης ο Βορράς τη Ευρώπη. Έχει επάρκεια στο νερό. Γι' αυτό θα πρέπει να το αγορά Δεν έχει επάρκεια στο νερό και θα πρέπει να το αγοράζει φτηνά. Ενώ ο νότο ε, που δεν έχει επάρκεια θα πρέπει να. Ε, το, να αγοράζει το νερό ακριβότερα δηλαδή όσοι δεν έχουν νερό πρέπει να δίνουν κάτι παραπάνω ρε παιδί μου πως θα γίνει τώρα το νερό θα είναι σε λίγα χρόνια πιο ακριβό από το χρυσό πρόσεξε μεγάλε τώρα παρακαλώ Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Θα, θα, θα, θα, θα σου δώσουν. Ναι. Ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, σωστά. Ναι, θα σου δώσουν. Εσένα, τα προϊόντα να τα ανταλλάξει με νερό. Πρόσεξε, μεγάλε. Σε λίγα χρόνια το νερό θα είναι πιο ακριβό από το χρυσό και αυτό γιατί. Ήδη ξεκίνησε από το Μάρτιο η πώλησή του σε πλούσιου ιδιώτες μέσω χρηματιστηριακού συμβολέου παγκοσμίω. Έχει την εντύπωση εσύ. Ότι θα έχεις να αντιμετωπίσεις τον Έλληνα Μαντατζή εκεί Όταν θα πας να πάρεις νερό στο χωριό, στην πηγή Αυτό έχεις την εντύπωση Περίμενε Περίμενε, περίμενε, περίμενε Εξάλλου όσοι είδατε το εργάκι που σας πρότεινα Το Even The Rain Θα πήρατε μυρουδιά τι συμβαίνει με τις εταιρείε. Παρακαλώ <Τερίζει> Πανούλα <Τερίζει> <Τερίζει> Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Oh, Τώρα κρύβουν τα λεφτά στο σπίτι Μεγάλε Σε λίγο καιρό θα κρύβουν τον τενεκέ με το νερό άκου το σου λέω Άρα τα ακούς υπερβολικά αυτά Ναι καλά κάνεις Καλά κάνεις τράβα Τώρα, ο ντορικό, εκεί. Βρες τον τωρικό εκεί στο χωριό Μεγάλε να σου πει τα μπαντάτα Μεγάλε κοίταξε να σου πω κάτι Λέγαμε προχθές για την Αχρηστία <laughs> λοιπόν, Των ε, επιμελητηρίων και πολλοί φίλοι να πούμε πήραν και συνένεσαν. Το χαράτσι, το χαράτσι για τα επιμελητήρια δεν θα μπει ανεφλόγου, πρόσεξε. Με νέο νόμο οι αδιοδοτήσεις των επιχειρήσεων από πούλε θα γίνονται. Από τα επιμελητήρια. Όπως το ακούς. Λοιπόν, το κράτος σιγά σιγά την κοπανάει από τις αδιοδοτήσεις και αφήνει τα επιμελητήρια να αποφασίζουν... Ποιος θα έχει δικαίωμα επιχείρησης Ωραε κατάλαβες τι θα γίνει τώρα έτσι Οπότε λοιπόν Καταλαβαίνεις τι πανηγύρι Θα στήσουν τα κομματόσκυλα Όχι ότι δεν το είχαν στημένο Αλλά εντάξει ήταν περι... κατάσταση Γύρω από τα επιμελητήρια Σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ δηλαδή Σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ Ωραία παρακαλώ Έλα. καλά <ΣΣΣ> έγινε έγινε έλα γεια γεια σε <ΣΣ> καλά έτσι φίλε που Δε δεν σου λέω δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα περίμενε. αλλά μεγάλε τι έμαθα τρόμαξη και από το φόβο του Νταβούτογλου Παρήγγειλε πάνες Το ε, τον απείλησε ο, ο, ο, ο, ο, ο Βενιζέλος και αμαν <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ'> Λοιπόν Γιατί τον απειλήσαν Στείλαν γράμμα λέει, στον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Και του ότι το αέριο της Κύπρου Ανήκει Ποιος είναι Α είπε, έστειλε γράμμα ο Νταβούτογλου Και είπε ότι το αέριο της Κρήτης Ανήκει Και της Κύπρου με συγχωρείτε Ανήκει και στην Τουρκία Και φοβήθηκαν από το... Φοβήθηκε ο Νταβούτογλου Τομάθω Βενιζέλος Και ο Δένδιας Οπο, Οπότε μα βρήκε ε, Λίμον και κατατρώμαξε. Μαθαίνουμε: Οι τελευταίε πληροφορίε είναι ότι έχει, είναι σε καταφύγιο στο Θιβέτ. Κρυμμένος ο Νταβούτογλου. Και <μιλίδι> ο, ο Δένδια με προβιά αντιμένο και τόξο τον κυνηγάει εκεί στα βουνά, τα Θιβετιανά. Χαμό, <μιλίδι> χαμό, παρακαλώ. <laughs> <laughs> ε, σωστά, σωστά. <laughs> καλύτερα λέει να, να αφήσουν τους Τούρκους να μιλάνε Λέει να φίλο Διότι όσο αυτοί μιλάνε Τόσο οι Τούρκοι έρχονται πιο κοντά Κοίταξε ναι Καλύτερα να τρώει ο Βενιζέλος Παρά να μιλάει Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα Τι θα το κάνει Θα γίνει όταν θα επεξεργαστεί Όλο αυτό το φαΐ Αλλά τι να σου πω μεγάλε Τι να σου πω Και, Αλλά έχουνε Αλβανική προβοκάτσια στο φιλικό αγώνα Ελλάδα-Σερβία στα χανιά, βάλαν κάτι πιτσιρίκια εκεί μπροστά, κάναν τα σήματα. Μεγάλε σε ένα ξέφραγο αμπέλι, όχι προβοκάτσχε τα κάνουν. Ό,τι τους Μιλάμε για εντελώ ξέφραγο Όχι, τι ξέφραγο αμπέλι. Στο ξέφραγο αμπέλι, αυτοί που μπαίνουν μέσα σκέφτονται μη μην πατήσουν και καμιά ρίζα από τα. Πως τα λένε και από τα κλίματα και τη σπάσουν. Εδώ πέρα μιλάμε για μπουρδελιστάν κανονικό, δηλαδή. θελει ο κάνει. Εκτός από τους σφαγμένους συνταξιούχους, άνεργους κλπ. Όλοι οι άλλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν. Πω, πω τι σου μεγάλε. 33 μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Ωνάση για πεζοδρόμηση πανεπιστημίου και ανάπλαση του Δέλτα Φαλύρου. Τα θυμάσαι αυτά που λέγαμε. 33 μελέτες και τα εκατομμύρια... Τα ρούκοσαν τα αφαγαν. Διότι οικονομισιόν έδωσε διαταγή να τα βγάλουν από τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ διότι είναι έργα βιτρίνας. Είναι έτσι, είπε οικονομισιόν. Τώρα φαντάζομαι ότι ο αντιπρόεδρος οικονομισιόν Παπαδημούλης θα το μελετήσει το θέμα εντάξει θα το μελετήσει το θέμα και κά, κάτι θα γίνει στο τέλος. Αυτοκτονιών ε, συνέχεια στην Ελλάδα 44 χρονος με καραμπίνα Τίναξε τα μυαλά του στον αέρα Στα τρικαλά Στο υπόγειο Ρίστε Αλμα καλά. Εδώ του εύχομαι, εύχομαι να μην δούνε κατάσταση τέτοια. Ε, ναι, ναι, ναι, έλα, για. για. Του εύχομαι, φίλε μου, να μην δούνε κατάσταση τέτοια. Γιατί τότε δεν θα του σώσει καμία ενεξιοποίηση. Ποιο θα τρέξει να του σώσει, η ενεξιοποίηση. εύχομαι να μην δούνε καμία κατάσταση σαν αυτέ που είπε. Τι έχουμε λοιπόν, 7.000 αιτήσει μέσα σε μια εβδομάδα για το επίδομα φτώχεια τους 13 δήμους που εφαρμόζεται πιλωτικά αε παιδιά ορμάτε λυπτά είναι αυτά, κάτι θα πάρετε γεγονός πάντως είναι ένα ότι το Σόκρατε στην Πορτογαλία αυτόν που έβαλε την Πορτογαλία στα μνημόνια τον βουτήξανε για μαύρο χρήμα για ξέπλυμα χρήματο και τον, τον σχώσανε κατευθείαν μέσα δεν έχει εκεί ξέρεις θα κάνουμε εξεταστική θα ψηφίσουμε για την άρση τον εβουτήξανε και τον πήγανε σηκωτό μέσα το Σόκρατε. Σηκωτώ τον πήγαν το Σόκρατε μέσα. Αλήθεια ρε παιδιά, δεν ξεχάσατε. Μάλλον να σα τη βάλω λίγο στην ερώτηση: Ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ήταν και κάποιοι πονεμένοι Ιρλανδοί στη μέση, κάποιοι πονεμένοι Πορτογάλοι στη μέση. Για λαού σα μιλάω, μαζί με του Έλληνε. Τι έγινε αυτοί ξαφνικά, και απόμειναν από μονάχα του οι Έλληνε να βολοδέρνουν μετά από 6-7 χρόνια. Τι έγινε ρε παιδιά να πούμε. Οπότε το Σόκρατες Μεγάλε Τον πήγανε σούμπιτο μέσα Κατάλαβες Εδώ τώρα να πούμε, πάνε βάλει εξεταστική Να ψάξουνε Να κάνουνε να ψηφίσουνε, Να καταλαβαίνεις ε, ε, δε, εξεταστική για να εξετάσει Την προηγούμενη εξεταστική Και πάει λέγοντας και σκέψου Πάρα πολύ απλά Ότι στην εταιρεία που πληρώσαν 300.000 ευρώ Για να ελέγξει Να ελέγξει ε, των τελευταίων 30 χρόνων, νομίζω τα οικονομικά των ε, βουλευτών βρήκε μόνο μία περίπτωση. Λέει, πώ τον λέγανε εκείνον τον Πασόκο, ο οποίος λέει έκανε παράνομου δανισμους Όλοι οι άλλοι δεν κάναν τίποτα. Πού πα, Ελληνάκι, με τέτοια μια, για μία ακόμη φορά. γεγονός πάντω είναι ότι οι επεμβάσεις καρδιά στο υποκράτηο τέλο. Δεν έχουν καθετήρε. Λέει να... να προχωρήσουν σε εγχειρήσει. Δεν έχουν καθετήρες παιδεμιά. Τι να κάνουν Τρεις επεμβάσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα Τέλος Οι ασθενεί ήταν στη λίστα Τους γύρισαν πίσω στο δωμάτιο Παρέα με την κατσαρίδα Λοιπόν Τέλος δεν έχουν καθετήρε. Απ' την άλλη όμως Μην ξεχνάς ότι αυτά τα υπουργείο Ειδικά τα τελευταία χρόνια Το κυβέρνησαν πατριώτες Ο Λοβέρδος ο με αποκορύφωμα να περάσει στα χέρια του υπερπατριώτη Βορύδη. Mm. Τι άλλο θέλεις από εκεί και πέρα, Ρε Μεγάλη. Φάει πατριωτήλα εσύ τώρα να. Παρακαλώ. Είμαι, λέει, εγώ, λέει, και εσύ να πούμε: Μπορεί να είμαστε ανασφάλιστοι και να μα ε, στέλνουν στο διάλο Αυτοί οι ταλέποροι, λέει, ήταν ασφαλισμένοι, πληρώσαν, μπήκαν σειρά εδώ και πέντε μήνες και φταίνει. Έλα, ώρα τώρα να πούμε. Φταίει τίποτα κανένα παιδί που λυποθυμάει λοιπόν του σχολείο από την πείνα. Παρακαλώ. Καλώ στο παιδί. ναι ναι ναι strong Tell me that I will but Να chill <I'll> <throat> <Ssex> 충분했다고, μου επισημένει ένας φίλος εδώ την ιστορία για το στόχα το, το, που μπήκε η κόρη του Σιμίτη για ε, όλη αυτή την ιστορία φίλε μου έχουμε λαλήσει, πραγματικά έχουμε λαλήσει με αυτά που συμβαίνουν και παρακαλώ <bin> α. <παρακαλώ> <organ accent> <παρακαλώ> <παρακολοί> Δεν με νοιάζει, λέει ένα άλλο τηλεακουρατή, κάνει κοινωνικά ιατρία ο ΣΥΡΙΖΑ. <Κι> Κοίταξε, μεγάλε, οι χορτασμένοι λένε και περνάνε καλά. Το θέμα είναι ότι εγώ τόσο απλά θα το πω. Τόσο απλά, όπω το καταλαβαίνω. Τόσο μυαλό διαθέτουν. Και βέβαια, συγχωρείται κάποιο να κάνει αυτά τα πράγματα. Τι να σου πω, μεγάλε. Είναι προσωπική υπόθεση του καθενό. Γυρνάω στον προ-προηγούμενο φίλο που μου είπε ότι η κατοχική κουκουλοφόροι που είπα στην αρχή. Βγαίνανε με κουκούλα και ίσως να είχαν και ψήγματα ανθρωπιάς, δεν είχαν τίποτα, σου λέω εγώ τώρα Αλλά οι σημερινοί βγαίνουν με γραβάτα και χωρίς κουκούλα, σε αυτό συμφωνώ Επίσης συνήθως μου έρχεται στο μυαλό και κάτι, έτσι δηλαδή μια ε, κόντρα για να ένας κλαυσίγελος ε, Φαντάζομαι ότι στην κατοχή οι άνθρωποι ήτανε απόλυτα ευτυχισμένοι στην ε, κατοχή την παλιά με τους Γερμανούς εδώ διότι, κοίταξε να δεις μεγάλε Προσπαθούσαν να επιβιώσουν με το φόβο των Γερμανών, των κατακτητών Δεν πήγαιναν σπίτι τους να συζητάνε με το παιδί τους και τη γυναίκα τους Για, ε, πώς τον λένε, για Φούχτελ, για Reichenbach, για Σόιμπλε, για Μέρκελ Ήξεραν το Χίτλερα, έλεγαν Ε, ο Χίτλερ μας έκανε επίθεση. Εδώ μιλάμε, έχει γίνει καθημερινότητά μας τα γερμανικά ονόματα που κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι μας Εκτός από των γερμανοτζολιάδων Χαρδουβέλερ κλπ Κοντεύουμε να φωνάζουμε τα παιδιά μας Ρε Ρίχτερ έλα βέρε Απαντάει το παιδί μου Έλα βέρε Χάνς Παρακαλώ Όχι ρε Είστε τρελός Μακρι... Έτσι, σωστό, σωστός. να σε καλά. Να σε καλά. Μαλί, γυαλί και παντηλώνει λίγε, φίλε. Όπω το λες να, να βγούμε στην τηλεόραση. Λοιπόν, και πασπίτι να πούμε και έχει Φωνάζει το παιδί, ρε Σόιμπλε. Η κόρη, αλαόρι. Μέρκελ, για βάλ Κερκομαντάν. Φωνάζει να πούμε η κόρη. Ζούμε με το γκτάιζεμπλουμπ. Με το Hans, με το Fritz, με όλα τα ξεφτίλια. <Ρι> Τέλος πάντων, έτσι ε, είναι η κατάσταση Λοιπόν, άντε να κλείσουμε, ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να κλείσουμε Είμους, και το τραγούδι πάνω, γιατί πολύ με πηγραλε, όφετην ο σοφράλο. Προσε πίκρα να, να, να, το να το ξεχάσεις. Έλα αγάπη μου και φύνησέ με αν σ' αδίκησα σύγχωρεσέ με Τι με κατηγορησες wow. Που μ' αγαπούσες τόσο Τα περασμένα σφάλματα και εδώ θα τα πληρώσω. ero se più caralo la και ha sì Ιστορική και ο καλός λόγος για σπάσει και λόγια. <Φινάχρι> <Έλα, αγάπη μου, Φινάχρι> τόσο πίκρα να το ξεχάσει έλα και φίλησέ και αν σ' Τέλος λοιπόν κυρίες μου και κύριοι για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα κλέντια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας Για τις ωραίες παρατηρήσεις σας Να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά Γεια και χαρά σας τον 1,5 FM Stereo.